Το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν το περσινό. Αυτό το καλοκαίρι το περίμενα. Βλάκα! Γαλάζιο σαν τα μάτια σου, καυτό σαν το φίλι σου. Κάικα! Μα πέρασε σαν να ήταν γιατί εγώ δεν ήμουνα. Το φετινό καλοκαίρι δεν θα είναι σαν το περσινό Αυτό το καλοκαίρι το περίμενα Βλαμένε Με δίχως ένα σύννεπο Με δίχως στενοχωριά Αλλά όμω δεν με ζέστανε ο ήλιο του Βλαμένε Γιατί το πέρασα Φέτο λοιπόν, στον τομέα του τουρισμού, ό,τι κερδίσουμε θα είναι επιτυχία. Και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πάρουμε το μηδέν. Πάρουμε το μιδέν που λέγαμε παλιά στα τηλέφωνα για να ακούσουμε καλύτερα. Ο κύριο Πέτσα είναι. Μη βρέ. Και εδώ βλαμένο περίμενε το καλοκαίρι κανονικά. Όπω λέει ο στο τραγούδι. Όμω ο μα είπε ότι αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι όπω. Περίμενε ότι θα είναι αυτό το καλοκαίρι, σύμφωνα πάντα με το τραγούδι του Ουδάκη. Άρα, βλαμμένο. Βλάκα, ηλίθιο, όπω έλεγε ο Τσαγανέας, το Δημήτρη Χόρν. Είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι, ατμοσφαιρικά. Γιατί αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι όπως είναι κάθε καλοκαίρι. Θα είναι καλύτερο όμω. Θα είναι καλύτερο. Θα ακούσετε τώρα τον κύριο Σταϊκούρα για να καταλάβετε ότι θα είναι καλύτερο αυτό το καλοκαίρι. Αλλά σίγουρα το 20 προς 21 δεν θα είναι ένα υπέροχο τόπο ε, για κανένα στη χώρα μα. Και σε όλη την Ευρώπη. Δυστυχώς η ενεργεία θα αυξηθεί, δυστυχώς η οικονομία θα επιστρέψει σε ύφεση, σε βαθιά ύφεση, το χρέος θα αυξηθεί, το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών κατά μέσο όρο θα συρρυκνωθεί, αλλά αν δούμε τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως είπατε, η κατάσταση στην Ελλάδα θα είναι στην πραγματική οικονομία καλύτερη από ό,τι στο εξωτερικό. Αλλά... Αλλά Η κατάσταση στην Ελλάδα θα είναι στην πραγματική οικονομία καλύτερη από ό,τι στο εξωτερικό Σε ευχαριστώ la Δηλαδή έχουμε τη Γερμανία, την Αυστρία, την Γαλλία, την Ισπανία, την Ολλανδία πάνω στο βορρά. Όλες οι χώρες θα περάσουν πάρα πολύ άσχημα. Και εμείς θα είμαστε άσχημα, αλλά, όπως λέει ο Σταϊκούρας, καλύτερα από ό,τι όλες αυτές οι χώρες. Θα περάσουμε καλύτερα εμείς. Άρα θα είναι λίγο άσχημο αυτό το καλοκαίρι, που δεν θα μοιάζει με τα προηγούμενα, αλλά όμως θα είναι καλύτερο από τα από τα καλοκαίρια που θα ζήσουν οι υπόλοιπες χώρες, οι υπόλοιποι λαοί κρατήσουμε δηλαδή το αισιόδοξο ώστε αυτό το καλοκαίρι να είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα γιατί έχει σημασία και η ψυχολογία πως μπαίνεις σε αυτό το καλοκαίρι αυτό το καλοκαίρι λοιπόν θα έχουμε και αναταραχές, δεν τις έχει συμπεριλάβει στην ανάλυση του ο θα έχει αναταραχές Παρακολουθώ τώρα παρένθεση στη Βουλή. Ε, μιλάνε οι πολιτικοί αρχηγοί. Δηλαδή, μίλησε ο Βελόπουλο πριν. Τελείωσε ο Βελόπουλο. Θυμόσαστε που υπήρχε ένα υπάλληλο που έφερνε το νερό. Άλλαζε το νερό, ήταν άλλαζε ο μιλητή. Τώρα είναι ένα που καθαρίζει το πλεξιγκλά. Έχει νέα ειδικότητα. Πάει με αντισηπτικό στο ένα χέρι, ε, πανάκι ή χαρτί στο άλλο χέρι και καθαρίζει όλο το πλεξιγκλά από την εσωτερική πλευρά. Και άλλο φέρνει και το νερό. Να πω θέσει. Θέσης έργασης δύο, δύο με κοστούμι κανονικά με μάσκα οι άνθρωποι και όλα τα υπόλοιπα. Και έτσι λοιπόν κλείνουμε την παρένθεση, θα έχουμε ξεγέρσει στον τόπο μας. Δεν το λέμε εμείς, το λέει ο εφημέριος του Ιερού Ναού στα Πευκάκια, τον έχουμε ακούσει πολλές φορές, κάθε Κυριακή βγάζει και τα διαγγέλματά του, οπότε προειδοποιεί για αυτά που θα έρθουν. Τι περιμένουμε να γίνει Ευρώπη και η Ελλάδα, να είναι η Ορθοδοξία Μιοψηφία και τότε θα σηκωθούμε. Τώρα πρέπει να εξεγερθούμε. Τώρα πρέπει να εξεγερθούμε. Τώρα πρέπει να εξεγερθούμε όσο είναι ώρα να καταλάβουν ότι ο Ορθόδοξος λαός δεν είναι κόκορας ούτε κότα αλλά είναι αετός Ο Ορθόδοξος Λαός είναι για τους υπόλοιπους λαούς δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι. Ε, θέτει θέματα. Από τα κάτω βράζει, βράζει η χριστιανική βάση. Ε, είχαμε και το Μητροπολίτη χθες που αφόρησε Μητσοτάκη Χαρδαλιά με τη μία και την κεραμαίος με ένας μπάρο τρία τριγόνια, αητή και αυτή. Και εδώ τώρα ο εφημέριος εκεί του ναού στα πευκάκια προειδοποιεί ότι δεν είναι κόκορες, δεν είναι κότες. Υπάρχει ένα τραγούδι που παίζει από κάτω το «Coconut» οπότε τα βάλαμε όλα αυτά μαζί διότι να μείνουμε στο βασικό ότι θα έχουμε ξεγέρσει για το λόγο ότι δεν είναι, δεν είμαστε κότες. Ποιους θα ψηφίσετε, ποια μεριά θα πάτε. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όσο είναι καιρός. Βλέπετε πως αγωνίζουν τα δόντια τους. Έρχονται αλεξιπτωτιστές να πετάξουν τα φαρμακερά λόγια για να δούνε ποια η αντίδραση του θρησκευωμένου λαού. Ήδη οι πολιτικοί απεκάλεσαν τους θρησκευόμενους κότες. Ευτυχώς είναι κότες και λουφάξαν. Αυτή είναι η υπακοή αγαπητή που κάνετε. Η Πακοοή θεωρείται κότα. It's the cocofruit. It's the cocofruit. Κότες coco of the Cortes. From the cocoa palm family. There are so many uses of the coconut tree. You can build a bigger house for the family. All you need is to find the coconut man. If he cuts the tree, he gets the fruits free. Taxi <inaudible> Olí. Ναι. ποσα σας φάνηκε το νομιχά θα γυρίσετε Καλά. Καλά είναι. Καλά είναι. Προσέχουμε όμως, έτσι δεν είναι. Ναι. Αντισυντικά έχουμε. έχουμε. Έτσι πράγμα Ο ηγέτης βρέθηκε χτες σε σχολείο στο Πα Παγκράτη που πήγαινε, νομίζω, κάνει τι γνωστέ περιοδίε και εδώ έκανε ερωτήσει στου μαθητέ ε, πώ του φάνηκε και πριν απαντήσουν, απαντάει ο ίδιο. Όπω ακούσατε, δεν αφήνει να απαντήσουν, κάνει την ερώτηση πώ σα φάνηκε. Καλά είναι, δίνει και ο ίδιο την απάντηση. Μίλησε για τα αντισηπτικά. Τα παιδάκια εκεί φορούσαν μάσκες ο ίδιο πήγαινε από πάνω του χωρί μάσχα, χωρί γάντια, χωρί αντισηπτικό, τίποτα. Περιφερόταν δημόσιο κίνδυνο μέσα στο σχολείο. Οπότε, επειδή πάμε καλά, δεν δίνουμε σημασία σε όλα αυτά, όμως θα ακούσουμε και τους πραγματικούς διαλόγους, όχι αυτά που έδειξε η ΕΡΤ, με, το, με τα όσα έστειλε στα κανάλια, τους πραγματικούς διαλόγους, τη διεμήφθη μέσα στο σχολείο. Πηγήρετε, παιδιά! Καλημέρα! Πώς σας που γυρίσαμε? Καλημέρα! Εσένα, λένε, για πείτε τα σα. Τη γιαγιά μου στην Καλιώπη. με λέγανε Και εσύ. Τι πι, τι πι, τι πιτάει, τι τι Μπράβο. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας και είμαι από την Ελλάδα. εσύ. ο <Το φρούς> yeah, yeah, yeah, yeah. Δεν φτάνει ένα κεράκι, Κυριακό. Όχι το ποδόμπρε. Ο Αμβρόσιο είναι αυτό που αφόρησε. Συνεχίζει να του στέλνει στο Ουστ και δεν ξέρω εγώ πού άλλου. Αυτά λοιπόν συνέβησαν, συνέβησαν χθε μέσα στην τάξη που πήγε ο Πρωθυπουργό και σωτήρας όλων ημών. Κυριακό Μητσοτάκης τα πράγματα δεν είναι, είναι σοβαρά, καταρχήν, είναι σοβαρά τα πράγματα. Δεύτερον, δεν είναι καλά για τον Πάνο Σκουρλέτη. Θα καταλάβετε γιατί, μάλλον να το προειδεάσουμε ελαφρώς, γιατί είπε καλά λόγια Μία Μητσοτάκης. Η κυρία τώρα Μπακογιάννη είναι κοντά μα. Γεια σα, κυρία Μπακογιάννη. Καλημέρα σα. Δεν μπορείτε Σκουρλέτη. να φανταστείτε τη χαρά μου. Νομίζω χαίρονται και οι δύο πραγματικά. Γεια σα, κύριε Σκουρλέτη. Καλώ Να είμαστε καλή καλά. Γιατί τώρα η εικόνα από το Skype και από μακριά και όλα αυτά, κυρία Μπακογιάννη. Είναι λίγο αργά όλο αυτό. Αφού είπα μάδες. στον κύριο Σκουρλέτη, μόλι τον είδα, δεν μπορεί να φανταστεί πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Ποια σα απάντησα, κύριε Σκουρλέτη. Εγώ δεν το πίστεψα, αλλά το είπε τόσο ζωντανά και ειλικρινά. Εγώ πέζα, ήμουν παρόν που το είπε. Πάει ο Σκουρλέτης, έχει που έχει θέματα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ είπε και καλά λόγια η Ντόρα, χάρη και που τον είδε ε, τις επόμενες μέρες θα μετρήσουμε τι ακριβώς θα συμβεί στον Σκουρλέτη και αυτά συνέβησαν το πρωί στο Skype διότι αφήσαν τα Skype όπως λέγαμε από χτέ στήλε εμφανίσεις από χάλια, εικόνα και ήχο και πήγανε στο στούντιο και πρώτο αντάμωμα ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη Μαζί με τον πάνω, Σκουρλέτη έλγει και ο Σκουρλέτης τα δικά του, έλγει τώρα τα δικά της και κάποια στιγμή θυμηθήκαμε τη Γιάδικη Άρογλου, την Νίκα και τις άλλες συμμαθήτριες. Ο Πρωθυπουργό <laughs> έχει πει. Ε, τι να πω, Ο Πρωθυπουργό έχει πει στη συνέντευξή του στην καθημερινή ότι οι εκλογέ. Τι κανένα Πρωθυπουργό, αν προλαναγγείλε εκλογέ, κυρία Παπαγουγιάννη, και ανεσηματισμού. Ο Πρωθυπουργό θα πει αυτό που πρέπει να πει. Δεν Από εκεί κάνει τη δουλειά του. Εγώ, λοιπόν, η οποία παίρνω... Δεν είναι δέλεαρ δε τώρα μέτρα, να Εγώ εκλογές. λοιπόν η οποία παίρνω γραμμή από τον Πρωθυπουργό, σα λέω αυτά τα οποία λέει ο Πρωθυπουργό, ο οποίο λέει ότι δεν θα κάνει εκλογέ. Εγώ, εγώ πρόσεχευα την που... Πρόσχει την Ξανθοπούλου που μήλεγε για Τι άλλο σας πω τώρα. Επίτρεψε μόλεξε πριν περάσουμε στην επόμενη ερώτηση να ενημερώσω ότι και αυτό μας κάνει βέβαια πάρα πολύ χαρούμενος ότι υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή ότι η πλατφόρμα iSiriza έπεσε λόγω του μεγάλου όγκου χριστών που την επισκέπτονται. Ενημερώνω ότι η πλατφόρμα iSiriza εξακολουθεί να γκωμαχά. Έχουμε περάσει μετά την πληροφορία που μας έδωσε η κυρία Μπακογιάννη ότι ρώτησε τον Πρωθυπουργό, άκουσε τον Πρωθυπουργό, διάβασε τον Πρωθυπουργό και η Νίκα το ίδιο που έβλεπε την Γιαδικιά Ρογλου, την πολυχρονοπούλου και την Ξανθοπούλου Έτσι λοιπόν μάθαμε ότι δεν θα έχουμε εκλογέ. Σύμφωνα με αυτά που είπε ο Πρωθυπουργό και διάβασε τώρα, και, και όλα μαζί. Και έχουμε περάσει στον ΣΥΡΙΖΑ. Τον θυμηθήκαμε μετά από μέρε, διότι χτε έκανε μια εμφάνιση στον iSΥΡΙΖΑ, είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει το κόμμα. Έκανε εμφάνιση ο Αλέξη Τσίπρα, δέχτηκε ερωτήσει, μίλησε αυτά που γίνονται συνήθω, για να υπάρχουν στην επιφάνεια και στην επικαιρότητα, λογικό. Αλλά όμω ήταν τέτοια η διάθεση του κόσμου να μάθει τι ακριβώ λέει ο Αλέξη Τσίπρα, που έπεσε η πλατφόρμα και αγκομάχησε η πλατφόρμα. Ενημερώνω ότι η πλατφόρμα η ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να <Ραλυκά> Αυτό βέβαια είναι πολύ ευχάριστο γιατί σημαίνει ότι υπάρχουν πολλές συμμετοχέ και φίλοι και φίλες που θέλουν να, να πάρουν μέρος σε όλη αυτή την πολύ σημαντική ιστορία που ξεκίνησε σήμερα. Δεσμευόμαστε λοιπόν να την να αδυναμώσουμε. Μπροσέβαλε ιό στην πλατφόρμα. Κι ό, το κορονοϊό, τα μου φά! Δεσμευόμαστε λοιπόν να την τη διαδικασία Μπ. και σε μια επόμενη εκδήλωση, αν τη σημερινή, Α. να μπορέσουμε να έχουμε και μια διαβούλευση και με όσους... έχουμε βέβαια το εμβόλιο και να πάμε στο παρασύνθημα, ναι. Εγώ δεν έχω κορονοϊό. Εσεί πρέπει να έχετε που εξετάζετε το κόσμο. Όλα μαζί λοιπόν. Αυτά συνέβησαν χθε. Αφού έχουμε πάει σε περιβάλλον ΣΥΡΙΖΑ. Ή στον Άι ή στον κανονικό ΣΥΡΙΖΑ. Να μείνουμε λίγο σε αυτό γιατί θυμόμαστε όλοι την προηγούμενη εβδομάδα που δόθηκαν τα ποθενέσχε. Μα έκανε εντύπωση το ποθενέσχε του κυρίου Παπαδημούλη, ο οποίο μέσα σε ένα έτος είχε αγοράσει 8 ακίνητα, τα πήρε σε υποβαθμισμένε περιοχέ. Όπω είπε, έδωσε το Σαββατοκύριακο συνέντευξη και μίλησε για αυτά τα ακίνητα. Μάθαμε λοιπόν ότι τα εκμεταλλεύεται, δεν τα αγόρασε να κάθονται, τα εκμεταλλεύεται αυτά τα ακίνητα και μέσα στα όσα δήλωσε για τα ακίνητα θα ακούσουμε τώρα είπε και μια χιδεότητα και να σας ομολογήσω και μια ακόμη μεγάλη μου αμαρτία κύριε τρία από αυτά τα α, διαμερίσματα φιλοξενούν πρόσφυγες έχουν νοικιαστεί από μη κυβερνητική οργάνωση μέσω του προγράμματος ΕΣΤΙΑ αυτό το θετικό πρόγραμμα και αυτές οι μισθώσεις συνεχίζονται και τώρα με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα προσπαθήσουν από ό,τι μαθαίνω να το εμφανίσουν και αυτό ως δίθεν μέγα σκάνδαλο. Τα διαμερίσματα ναι. αυτά που ανήκουν πλέον στα δυό μου παιδιά ναι. είναι διαμερίσματα τριών δωματίων το καθένα στις περιοχές Λιωσίων και Αχαρνών. Ναι. Είναι νοικιασμένα εδώ και δύο χρόνια μέχρι και σήμερα προς περίπου 5,5 ευρώ το τετραγωνικό από μη κυβερνητική οργάνωση και φιλοξενούν πρόσφυγες. Αυτοί δεν μας έλεγαν αν θέλετε πρόσφυγες να τους πάρετε και στα σπίτια σας. Τα coconut bark for the kitchen πρόσφυγες. Αυτοί δεν μας έλεγαν αν θέλετε πρόσφυγες να τους πάρετε και στα σπίτια σας. Όταν έλεγαν αυτοί έτσι όπω το έλεγαν και το λένε ακόμη να του πάρετε του πρόσφυγες στα σπίτια σα, δεν εννοούσαν να κάνει επιχείρηση και να βγάλει λεφτά από τους πρόσφυγες. Ενώ είσαι και αριστερό υποτίθεται και ευρωβουλευτή υποτίθεται και αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να κάνει business με του πρόσφυγε. Εννοούσαν να του πάρει του πρόσφυγες, να του φιλοξενήσει, να δώσει στέγη, να εκφράσει την αλληλεγγύη σου, να, να βγάλει λεφτά από όλο αυτό. Το έχουν χάσει τελείω. Καιρό τώρα, στον συγκεκριμένο χώρο, ο ΔΕΠΑ έχει λαλίσει κανονικά. Ευτυχώ υπάρχει ένα σοβαρό αυτό τον τόπο, ευτυχώ υπάρχει ένα σοβαρό και υπεύθυνο. Και είναι ο Κυριάκο Μηνσοτάκη. Εγώ δεν θα σα κρύψω καθόλου ότι υπάρχουν εισιγίε οι εκλογέ, ε, όχι, βεβαίω. Mm -hmm. Υπάρχουν. Αλλά επειδή τι εκλογέ θα τι αποφασίσει ένα άνθρωπο. Εσεί τι θα είσαι. Θα, θα τι αποφασίσει ο κύριο Μιτσισοτάκι. Θα, θα... ρωτούσατε δουλεύετε. Με 20 μονάδε διαφορά. Του πει, Κυριάκο πήγε να πάρει τι εκλογέ τελειώνουμε. Αυτό δεν το πείτε. Κοιτάξτε, θα, θα του έλεγα ότι πρέπει να μελετηθεί πάρα πολύ σοβαρά η, mm -hmm. η όλη πορεία και το όλο θέμα. Ε, γιατί το ερώτημα είναι έχουμε τελειώσει με τον κορονοϊό, η απάντηση είναι όχι, όχι. δεν έχουμε τελειώσει. Άρα από την ώρα που η απάντηση είναι όχι δεν έχουμε τελειώσει Πάμε και επειδή δηλαδή, αν επομένως. υπάρχει ένα yeah. μία ταυτότητα του κυρίακου Μητσοτάκη και αυτή νομίζω την έχει αντιληφθεί ο κόσμος είναι ο, ότι είναι σοβαρός και υπεύθυνος mm -hmm. αφήστε τον λοιπόν να κάνει τις επιλογές Είναι ο, ότι είναι σοβαρός και υπεύθυνο. Mm -hmm. Είναι ότι είναι σοβαρός και υπεύθυνος Είναι πάρα πολύ καλό παιδί Πάρα πολύ καλό παιδί με 200 είναι νοικοκύρης, είναι αποφασισμένος, είναι εργατικός, είναι κύριος. Είναι όλα αυτά και άλλα τόσα. Πρέπει να το παραδεχθούμε, αλλά να μείνουμε στις δώρα της διαβεβαιώσης ότι είναι σοβαρός και υπεύθυνος. Βλέπεις τον Κυριάκο να σου έρχεται, ένα μαγαζί στην Ερμού. Πηγαίνεις σε ένα σχολείο στο Παγκράτη, ανοίγει πόρτα, μπαίνει μέσα. Τι λες. Αυτό που μπήκε, που πέρασε, αυτό που περνάει, να παραφράσουμε και το φίβο, είναι σοβαρό και υπεύθυνο. Οπότε, πολύ σωστά τα είπε η Ντόρα Μπακογιάννη, γιατί δεν τα λέει κανένα άλλο σε <laughs> αυτόν τον τόπο. Οπότε έπρεπε να βρεθεί κάποιο να πει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι είναι σοβαρό. Α, τα λένε, τα λένε κάποιοι δημοσιογράφοι και δημοσκοπήσει ότι είναι σοβαρό και υπεύθυνο. Πέρα από αυτού, από το λαό κανεί δεν το έχει πει, βρέθηκε να το πει η Ντόρα Μπακογιάννη, που κι αυτή είναι μία από εμά. Τώρα θα ακούσουμε του προλαλήσαντο συναδέλφου. Ε, Μία παρατήρηση, διαπίστωση, απόσταγμα ζωής και φιλοσοφίας. Στο διάολο η οικογένεια στο διάλογο η πατρίς, η Ελλάδα Ά, να ψοφίσει να ζήσουμε εμείς. It's the Coco Fruit. of the Coco Tree. Of the Coco From the Coco Pump Our family. Yeah, yeah, yeah, yeah. It's the Coco Fruit. It's the Coco of the Coco Tree στο διάλογο οικογένεια στο διάλογο η πατρίς η Ελλάδα να ψοφίσει να ζήσουμε εμείς Να και το λέω λοιπόν, ο Πογδάνου ήταν προφανώ ο συνάδελφό μα εδώ, ο ερήτημο όπω λέμε και αυτά τα έλεγε σε πάνελ τηλεοπτικό και θεωρήσαμε σκόπιμο ότι έπρεπε να τα μοιραστούμε μαζί σα. Κατά τα άλλα, έχουμε αφήσει ένα αδιάθετο υπόλοιπο από την αρχή. Ξεκινήσαμε με αυτό το καλοκαίρι να το επαναλάβουμε και έχει μια σημασία επειδή είναι καλοκαιρινό ο καιρό έξω. Μεθαύριο γίνεται χειμωνιάτικο, ξαφνικά και παντού με χαλάζει όπω ακούσατε και όλα τα υπόλοιπα μέσα σε όλα τα παλαβά. Ε, και ο λαός έχει και ο λαός και ο κερός έχει ο λαός, έτσι κι αλλιώς ήταν παλαβομένος, και ο κερός έχει παλαβώσει οπότε πρέπει να κλείσουμε την υποχρέωση που έχουμε με την προειδοποίηση για το τι ακριβώς καλοκαίρι θα είναι αυτό Ας μην τρέφουμε όμως αυταπάτες Το φοιτηνό καλοκαίρι δεν θα είναι σαν το περσινό Αυτό το καλοκαίρι το περίμενα Με δείχω στενοχωριά Αλ' όμως δεν με ζέστανε ο ήλιο του Γιατί το περάσα. Πολύ σχολαστικά Από σένα χωριά Τώρα είμαστε πλήρε. Νιώθουμε πλήρε και ολοκληρωμένοι για να πούμε τα υπόλοιπα στοιχεία. 2.11 10.80 80, τηλέφωνο επικοινωνία. Σα περιμένει, πείτε τα δικά σα για αυτό το καλοκαίρι, για τα τόσα καλοκαίρια ή για όποιο άλλο καλοκαίρι θέλετε, ή και για άλλε εποχέ, όχι μόνο καλοκαίρι. Το mail του σταθμού και αυτή την ώρα το παρακολουθούμε εμεί εδώ είναι radio.parpolitik.gr Ο Χρήστο Μυρίδη ρυθμίζει τον ήχο. Το επίσημο site είναι ελληνοφρένια.net.gr και μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους στο YouTube είμαστε στο Ελληνοφρένιο Official από κάτω έχει και διάλογο να κάνετε και να κάνετε και εγγράφη. ο πρώτος λαός μας πάει στις πρώτες διευθμίσεις να σου πω, ρε φίλε, όταν δεν λιώνει. Σαν κατάρα δηλαδή. Δεν ξέρω, με το, με το δικό του μυαλό έχει μια λογική, κατά σαν κατάρα. Ναι. Αλλά άμα καείς, ναι. δηλαδή να μην ακόμα και στο κάψιμο. Ναι. Εγώ Για σου λέω ναι. ότι ο άλλο ναι. γουστάρει ριτσόνα. Βε. Συμφωνώ, να ρωτήσω κάτι θέλω εγώ τώρα. Βεβαίως. Γιατί βρίσκουν έναν παπά, ένα καλό γερονα κάτι που είναι άλλο και λένε ότι είναι θαύμα και ευλογημένο και δεν συμμαζεύεται. Α, είναι ευχή, λε, ευχή έδωσε. Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν ξέρω. Δηλαδή ή ευχή έδωσε ή μαλάκια λένε. Ένα από τα δύο. Ε, μα αποκλείεται. Αποκλείεται, δεν Λοιπόν, άκουνα, σε πω κάτι για τον αφορισμό. Για πες. Που έκανε ο Άγιος, Άγιος, Άγιος. Άγιος, Άγιος λέει, άκουδο. Να σταυροκοπιέσετε όταν το λες. Σταυροκοπιέμαι, τι νομίζεις έτσι. Είναι αυτό που λέμε άγριος ο Θεός. Ακού, λέει, να μείνουν άλλοιωτοι. Δεν τον ενημερώσανε όμω ότι όλα τα Δεν τον ενημερώσανε ότι το σωστό είναι ασάλιωτοι. Αλλά τέλο πάντων. <laughs> τέλο τι πήγαινε να πεις Λέω ότι όλα τα σκηνότητα των Αγίων είναι άλλοιωτα. Ε, Ποιο ξέρει τι αφορισμό έχουν φάει τώρα, άσε με. Πουρφέλα να με αγίων και κεραμαίο. Και ο χαρδαλιά είναι υφυπουργό, δεν είναι υπουργό, άρα σαν παφορισμό το κάνουμε τον κακομοίρι. Αφενός αφετέρου, η κεραμαίο είναι μια τύχη να μείνει άλλοιωτη. Αναλύωτη μάλλον πιο σωστά, Αναλύωτη στον χρόνο. Ναι, οκ. Η I agree. I agree. I agree. I agree. I Όλα αυτά. Έλα, όλα τα χρώματα. Γεια. Εγώ αφορισμένο, άκουσα να λέει για μένα. Εγώ σα αφορίζω, ρε. Εγώ και εσένα και την άλλη την κουμούρα. Για κάτι μυτσοτάκια, είπε μόνο και κάτι νούμερα, ναι. Γεια σα, παραπολιτικά. Ναι, ναι. Ήθελα ένα σχόλιο να πω για τον αφορισμό του Αμβρόσιου. Εκεί θα παιδιά πείτε ότι το να λε στο Μητσοτάκι και σε όλου αυτού να μην λιώσουν μπορεί να είναι και ευχή. Γιατί μπορεί να μην λιώσουν πολιτικά και να του έχουμε για μια ζωή. Μπράβο. Και επίση αυτό το φαινόμενο ταιριάζει μόνο σε Αγίου το να μην Οπότε μπορεί να πλέξουν αντί να, να πάμε για μαλλί να βγούμε κουρεμένοι. Μήπω είναι το... Άγιο ο Μητσοτάκι τελικά, να καταλήξουμε εκεί, την έχω αντίρρηση. Α, γεια σα, τι κάνετε παραπολιτικά. Ναι, ναι, Λοιπόν, ο Μητσοτάκη μπορεί να είναι άγιος και να μην το ξέρουμε ναι. και αυτή η κατάρα μπορεί να είναι ευχή. Δεν θα λιώσει ποτέ πολιτικά, δηλαδή θα τον έχουν πρωθυπουργός για πάντα. Είσαι διχασμένη προσωπικότητα ή εγώ το πιστεύω? Ο αποστολή. Ο, ο ίδιος. Παίρνω πρώτη φορά. ο Θήμιος πριν για το, ναι. να το άλλο το σώμα. Να μιλιώσουν. Το Και εγώ επιμένω το ασάλιο το είναι το σωστό. το. <σχε> <σχε> Το ασάλιωτο Είχο. γιατί με το, το, με, με το σάλιωτο, κάποια φορά άλιο... δεν καταλαβαίνει από ένα σημείο και Α... μετά γλιστρά, γλιστρά, γλιστρά. Δεν είναι δε, δε, το άλλο το σώμα, άλλο το σώμα μιλάει και για του Αγίου. Οι Αγιοί έχουν άλλο το σώμα. Θα του μπερδέψουμε. Άγιοι θα είναι με άλλο το σώμα και οι αφορισμένοι με άλλο το σώμα. Αυτό γίνεται, γίνεται και το δύο. Εγώ επιμένω να του κάνουμε Αγίου άμα είναι με την ευκαιρία. Καλημέρα από την Πάτα μου, ένα φίλο. Πολύ αγαπητό. Γεια σου, φίλε μου. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή δουλεύουν όλοι για, σα... για σένα, ειδικά. Και για το Θήμη, αλλά για σένα, ειδικά. Γιατί ανεβάζουν πολλά ερεθίσματα για επιθεώρηση, για έργα για σάτερα. Η για... αλήθεια είναι το... μια υποχρέωση, τι νιώθω. Υποχρέω. Δεν θα κοροϊδέψω, τι νιώθω. Όχι, βέβαια και θα σου πρότεινα αντί πλέον για τσολιά, γιατί έχει γίνει τετριμένο πλέον αυτό. Είναι παλιωμοδίτικο. Θα μπλέξει με τα ράσα. Τι να κάνετε, Έτσι. να με τα ράσα. Άσσα, αγάπη μου Όχι, τι δεν είναι τίποτα. αν βοβά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 Το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών κατά μέσο όρο θα συρρικνωθεί. Αλλά, αν δούμε τα στοιχεία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπω είπατε, η κατάσταση στην Ελλάδα θα είναι στην πραγματική οικονομία καλύτερη από ό,τι στο εξωτερικό. Μάγκελα, μια μερίδα θα είναι με 12 πυρούνια. 12 όμω. Τα πυρούνια για όλα αυτά τα πολύ καλά μέσα στα μαύρα νέα που μα είπε ο κ. Σταϊκούρα. Θα έχουμε όμω καλά νέα όλα μαζί. Θα είναι καλύτερα δηλαδή από ότι είναι. Άλλου μια που κάνουν και τις συγκρίσεις με τις άλλες χώρες της Ευρώπης Ειδήσει τώρα από την ελληνική αστυνομία Είναι η αστυνομική τίτλοι των ειδήσεων Σε ένα λεπτό Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος Δημοσιογράφος μα. Τη βοήθεια τη Ελλάδα ζητούν οι Ηνωμένε Πολιτείε στην αντιμετώπιση του κορονοϊού. Με επιστολή του προ την ελληνική κυβέρνηση, ο Ντόναλτ Τραμπ ζητά από τον Κυριακό Μιτσοτάκι να σώσει τον Αμερικανικό λαό, αναλαμβάνοντα την Προεδρία τη Αμερικανική Επιτροπή κατά του ιού. Εάν η πρόταση γίνει δεκτή από τον Πρωθυπουργό μα, θα αναγκαστεί να μετακομίσει στην Ουάσιγκτον για τρει μήνε μαζί με την άλκη στην Πρωτοψάλτη, ενώ την Πρωθυπουργία στην Αθήνα θα ασκεί η σύζυγός του Μαρέβα μετά την εμφάνιση του Άδωνη Γεωργιάδη να μετρά με μέτρο της αποστάσης σε μαγαζί τη Καλλιθέας, ξεκινά νέα καμπάνια για τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό. Η καμπάνια θα φέρει τον τίτλο «Παν Μέτρον Άριστον» και θα δείχνει τον ίδιο τον Υπουργό να κόβει πίτσες σε πιτσαρία των Φορείων Προαστίων κρατώντας ένα μέτρο. Η πίτσα με το μέτρο, όπω τα λέγεται, θα συμβάλλει στην τήρηση των αποστάσεων ενώ τρώμε πίτσα. Τάμα στην Παναγία της Τίνου θα κάνει υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμαίος μετά τον αφορισμό της από τον πρώην Μητροπολίτη Καλαβρή τον Αμβρόσιο. Το Τάμα και το προσκύνημά της στο νησί θα κινηματογραφήσει ο σπουδαίος σκηνοθέτη Γιάννης Μαραγδής ο οποίος θα συμπεριλάβει τα πλάνα στη νέα του ταινία με τίτλο «Αγκινάρες τη αμαρτία. Κόλος έχουν γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή το επικείμενο συνέδριο που δεν ξέρει κανείς αν θα γίνει ή γιατί να γίνει. Βασικά πρόσωπα του Μαδομουνίου μέσα στο κόμμα είναι ο Πάνος Κουρλέτης, ο Νίκος Παπά και ο Παύλος Πολάκης. Ο τελευταίος σε εμπειριστικό πόστ που ανέβασε βρίζει τον εαυτό του αποκαλώντας τον Μαλάκα κάτι που δεν διέψευσε ο εκπρόσωπος του κόματος. Καιρός, καιρός, καιρός, κάθε μέρα καιρός. Ασχοληθείτε και με τίποτα άλλο. Έχουμε εδώ μήνυμα Κροατή, ο Αλέξανδρο. Επειδή πριν ακούσαμε τον Μπογδάνο να λέει κάτι από τηλεοπτική εκπομπή. Και λέει: Κύριε Καλαμούκη, ο κύριο Μπογδάνο είπε ότι στο διάλογο η οικογένεια, στο διάλογο η πατρί, το έλεγαν σε μία διαδήλωση, επειδή κάποιο που, ξανα... που δεν έχει ξανακούσει την εκπομπή σα μπορεί να υποθέσει ότι αυτό που είπατε, το είπε ο κύριο Μπογδάνο, μπορείτε να το διευκρινίσετε. Ναι αγαπητέ κύριε Αλέξανδρε, να το διευκρινίσουμε. Εδώ σε αυτή την εκπομπή πολλές φορές μεταδίδουμε ψέματα, αστεία τα λέμε, χωρατά. Ε, μοντάζ επίσης λέγεται. Παίρνουμε μια φράση κάποιου πολιτικού, το κάνουμε 20 χρόνια και, ε, και την αλλάζουμε. Αλλάζουμε το περιεχόμενο, βγάζουμε τα δεν, ώστε όταν λέει δεν θα πάω εκεί να ακουστεί θα πάω εκεί και άρα βγαίνει από αυτό ένα άλλο νόημα. Πολλές φορές αυτό το νόημα είναι πιο αληθινό από το κανονικό νόημα του πολιτικού αλλά όλο αυτό είναι στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εκπομπής. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα παρεξηγηθεί ο πολιτικός. Έτσι κι αλλιώς ε, υπάρχουν πολλά θέματα γύρω από τους πολιτικούς. Αλλά αφού το ζητάτε και με αυτόν τον τρόπο να κάνουμε την αποκατάσταση, ναι, ο Μπογδάνος έλεγε αυτό, αναπαρήγαγε κάτι που λέγανε και που φωνάζανε στις πλατείες. Δεν είναι του Κωνσταντίν, του κυρίου Μπογδάνου, όπως λέει εδώ ο συγκεκριμένο. Ακροάτη, φαντάζομαι θα νιώθετε τώρα καλά κύριε Αλέξανδρε. Εμεί νιώθουμε επίση καλά. Μπορούμε να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα αφού κάνουμε αυτή την απαραίτητη διευκρίνηση. Χωρί αυτά δεν θα υπήρχε και ελληνοφρένεια 20 χρόνια πρέπει να σα πω. Οπότε, αν υπάρχει κάποιο που μπαίνει και ακούει πρώτη φορά αυτό και το ακούει από τον Ποκδάνο, Ε α το πιστέψει, δεν πειράζει. Εδώ έχουμε ακούσει τόσα και τόσα από του πραγματικού, του κανονικού και τα έχουμε πιστέψει και του έχουμε ψηφίσει. Α πιστέψουν και κάτι που ακούστηκε από την ελληνοφρένεια, δεν τρέχει τίποτα. Κόστο 0. Ενώ ότι το κόστος της ψήφου το έχουμε ζήσει με μνημόνια και με άλλες επιλογές και ε, διάφορα που έχουν συμβεί. Μιλάει ο Τσίπρας λοιπόν στον Άι ΣΥΡΙΖΑ χθε. Κάποια στιγμή αναφέρει το όνομα Μιτσοτάκη του μπαμπά, του μπαμπά. Πέφτει από πίσω ένα ταμπλό, γιατί εκείνη την ώρα που χρησιμοποίησε το όνομα Μιτσοτάκη Επιματέω, ε, φύσηξε έντονο, έντονο αεράκι. Αν η κυβέρνηση αισθάνεται, για κλείνω αυτό, την αλαζονία τη. Ε, Τη δημοσκοπική τη ευτυχία, α πούμε, που τη δίνει τη δυνατότητα να κάνει τα πάντα και θελήσει να επιβάλλει πέρα και έξω από τη θέληση τη νέα γενιά και τη εκπαιδευτική κοινότητα. Δεν είναι μόνο η νέα γενιά, είναι και οι δάσκαλοι, είναι οι καθηγητέ, είναι οι γονεί. και μέτρα τα οποία είναι καταφανώς, έρχονται καταφανώς σε σύγκρουση με τι ανάγκε και τι επιθυμίε τη εκπαιδευτική κοινότητα και τη νέα γενιά, πιστεύω θα την πατήσει. Πολύ πιο ισχυρέ κυβερνήσει το επιχείρησαν αυτό. Και σε περίοδους που δεν φαινόταν ότι θα κουνηθεί φίλο, έχω ιδίω αν πήρα προέρχομαι από τα κινήματα της παιδεία. Εκεί ήρθα στα πρώτα μου χρόνια της πολιτικοποίησης, το 1991. Μ' Τσοτάκη πάλι ήταν ο πρωθυπουργό τότε. Ε τι ήταν να το πω αυτό. Δεν θα ξαναπω, κακέ διλέξει το υπόσχο. Το πνεύμα του μπαμπά έχει μπει στον Άι ΣΥΡΙΖΑ και ρυθμίζει τα πράγματα με το που ακούστηκε η λέξη Μητσοτάκη. Έφυγε φύση ξάέρα δηλαδή εκείνη την ώρα. Τόσο ώρα δεν φύσακε αέρα. Φύση ξάέρα με το που ακούστηκε Μητσοτάκη. Τυχαίο όλο αυτό. Προφανώ δεν είναι τυχαίο. Κάτι παίζει με τι υπερδυνάμεις και δεν εννοούμε τη Σοβιετική, τη Ρωσία και την Αμερική. Το αστείο των ημερών είναι ότι να κρατάνε αποστάσει όσοι πηγαίνουν στι εκκλησίε για τη θεα κοινωνία. Δικαιωμάζουν να πηγαίνουν δεν το σύζητάμε αλλά ε, επειδή χρησιμοποιούν χιλιάδες και χρησιμοποίησαν την Κυριακή που μας πέρασε χιλιάδες το ίδιο κουταλάκι ε, το αστείο είναι ότι επιστήμονες πολιτικοί για να μην πουν κάτι διαφορετικό αυτό που θα θέλανε μάλλον λένε ότι πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις. Το ανέκδοτο επαναλήφθηκε και χθε στην ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου όταν το ρώτησε από χθε που άνοιξαν οι λειτουργίε προ του πιστού, παρατηρούμε το εξή οξύμορο. Από τη μία να δίδεται έμφαση στο θέμα τη στήριξη των αποστάσεων μέσα στι εκκλησίε, αλλά από την άλλη η θεία κοινωνία να πραγματοποιείται κανονικά. Δεν είναι αντιφατικό το μήνυμα που δίδεται προ του πολίτε ότι ο ιό μεταδίδεται με το συγχρονισμό, αλλά όχι με το σάλιο. Με δεδομένο ότι δεν έχουμε τελειώσει με την πανδημία, δεν ανησυχεί την κυβέρνηση το ζήτημα τη θεία κοινωνία. Η κυβέρνηση δεν θα σχολιάσει τα ζητήματα τη πίστεω. Αυτό που θα σχολιάσει είναι την τήρηση των κανόνων ατομική υγιεινή και προστασία και των αποστάσεων που έχουν αποφασιστεί. Και όπω είπα και πριν, η αποτίμηση αυτού του Σαββατοκύριακου είναι απόλυτα θετική και όσον αφορά τι εκκλησίε μα. Αυτό ακριβώ. Δεν, δεν σχολιάζει θέματα πίστεω, μα δεν είναι θέματα πίστεω. Είναι θέματα υγεία, δημόσια υγεία. Για την οποία δημόσια υγεία η συγκεκριμένη κυβέρνηση και όλοι μα είμαστε πολύ. Ταραγμένοι τον το τελευταίο ενάμιση δύο μήνε και είμαστε πολύ προσεκτικοί και παίρνουμε μέτρα, και υπάρχουν και πυνέ, αυστηρέ, αυστηρότατε και σε αντίστοιχου συχροτισμού, όχι με θεία κοινωνία, έχει πέσει και ξύλο, έχει πέσει και κυνηγητό. Παρόλα αυτά δεν σχολιάζει, ήθελε να αποφύγει προφανώ. Ο κυβερνητικό εκπρόσωπο και είπε αυτό, αναπαρέγει για αυτό το πάρα πολύ ωραίο αστείο που λένε όλοι ότι ναι κοινώνουν από το ίδιο κουταλάκι αλλά να τυνρούν τι αποστάσει, γιατί αυτό είναι το κριτήριο πρέπει να τη η αποστάσεις 19 Μαΐου σήμερα, η μέρα έχει η μνήμη, έχει φορτίο πολύ ειδικό και πολύ συγκεκριμένο. Μιλάμε για τη γενοκτονία των πόντιων. Άρχιψαν και σκότωνα στα ρέματα στους δρόμους που όποιον έβλεπαν. Μας έφερα, ε, τους έφεραν σε ένα σπίτι. Έβαλανε μέσα στο σπίτι τους ανθρώπους, έβαλαν καλαμποκόφυλα. Και έριξαν πετρέλαιο και του έδωσαν φωτιά και του έκαψαν. Όλα τα δεινά, όλε οι σφαγέ, δεν χάθηκε λίγο κόσμο. Και ερασίντα ο Τόπαρος μαν, κερασίντα σαν ψήντα, πάθρα Αυτά τα χωριά. ο Τόπαρος μαν τα ρήμαξε. Δίχω να συνειδητοποιήσω, θα ζητήσω πυροβολή σου. Μετά μήνε δεν έμειναν τίποτα. Έμειναν με 600 άτομα από τα 25.000. Αν είδαμε εδώ στην Ελλάδα, οι Έλληνες, Να μην αρνόμαστε αυτά που είδαμε και αυτά που ακούσαμε. Να τα λέμε έξω από τα δόντια. Την πατρίδα με χάσα, έκλάψα και πονέσα. Την πατρίδα με χάσα, έκλάψα και πονέσα. Λίουμαι κι αρωθή μου, ου, ου, ου, ου, ου, ου, ου, ου να και πορο. Λίου με κι αρωθή μου, ου, και πορο. Μία γυάλωση ζωή, στο να η πολύ μη Αναφερόμαστε στη γενοκτονία των Ποντίων, όπω έχει καταγραφεί πια και επισήμω από το ελληνικό κράτο. Προφανώ δεν έχει αναγνωριστεί από το γειτονικό κράτο. Πια γενοκτονία να πρωτοαναγνωρίσει το γειτονικό κράτο και τα όσα συνέβησαν περίπου στι αρχέ του προηγούμενου αιώνα από το 1914 στο 1923 σε αυτή αναφέρομαστε όταν λέμε γενοκτονία των ποντίων όπου ε, έφυγαν έδιωξαν, έδιωξαν ή έσφαξαν ή εκτόπισαν περίπου 300.000 350.000 είναι λιγορευτεί υπολογισμή λογικό ε, από εστίες και περιοχές που ζούσαν πάνω από 3.000 χιλιετίε στην συγκεκριμένη περιοχή πάνω στον πόντο ακολούθησαν η μισή τη διαδρομή προς τα βόρεια και άλλοι ήρθαν εδώ στην Ελλάδα Α, όλο αυτό αποτελείται, αποκαλείται γενοκτονία των ποντίων βάλαμε και κάποια ηχητικά να μην ξεχνάμε και να θυμόμαστε τι ακριβώς συνέβη ε, πριν 100 ίσως και παραπάνω ε, χρόνια. Ακολούθησε μετά και η καταστροφή το 1922 με τις γνωστές επιπτώσεις τα γνωρίζουμε τουλάχιστον αυτά τα έχουμε κάνει στο σχολείο γιατί με τους πόντιους όλο αυτό το θέμα δεν πολυδιδασκότανε δεν πολυδιδάσκεται υπήρχε μέχρι κάποια στιγμή και ακόμη και τώρα ε, θεωρείται κάπως πιο δεύτερο αν και δεν θα έπρεπε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 Golan, yeah, πού ήταν πού ο πακογιάνη πώ και να πάει yeah. δίπλα του δεν κοκολάει τίποτα έχει τον Μάραντο. Όχι, απλά τα πράγματα είχαν ρίξει τρει σταγώνε χρονού που ε, ε, μεγάλο αδιασμό στο συμπεριβάνη. Α, και το πήγαινε παντού. Οπότε ναι, πιθανά, η συμπεριβήνε, τα κάνει, μια ανέφεση αφού. Είχαμε βάλει το αγιαστουρικών που λέμε. Το αγιαστούρικών, ναι, αυτό που λέει ο Βερόμπο, ο βεβρόπουλο. Ο Βερόπουλο καλά το πεσέ και διο. Να σου πω, δηλαδή η πλατεία ομονία. Παραμένει ασφαλή πλατεία, δηλαδή μπορώ να πάω. Δεν κολλάει εκεί. Δεν κολλάει εκεί, έχει πέσει μέσα αγιασμό. Και δεν τελειώνει κιόλα γιατί και να εξατμιστεί. Συνεχίζουν να βάζουν μέσα, μην ανησύχεις, τελείω. Αυτό είναι αγιασμό από εδώ και πέρα μόνιμα. Άρα η λύση είναι να μπει να συντριβάνει και σε άλλε πλατείε, δεν τελειώνουμε. Το είχαμε πει και παλιά. Να βγουν τα καναντέ να ψεκάζουν. Πράσινε όμω ο Ανδρόσιο, εκεί που φτάνει στο σιωνιστέ, δεν πάει στο κομμουνιστέ. Κρατήθηκε, παιδί μου, κρατήθηκε. Ε, ε, ε, εγώ που είμαι τώρα τέτοιο, τι να κάνω, ρε. Αυτομαστιγονότανε μετά που, που ξέχασε να το πει. Απίστευτο, δηλαδή, εγώ το περίμενα. Το περίμενε, εσύ, να το πει, Και εγώ το περίμενα να το πει. Ε, τίποτα. Ναι, με τον εαυτό του θα... θα... τα έβαλε μετά που το πρώτο που πρέπει να πίνει, είναι στο κομμουνιστέ. Άνθρωπο, κόλλαγε το κομμουνιστέ μαζί με τον Κυριάκο και Κεραμέο και Νίκ Χάρτ, δεν κόλλαγε. Αποστόλη, θέλω να ενημερώσω αυτόν τον κύριο Μπογκδάνο ότι ο κόκκινο στρατό διέθετε ΤΑΦ-34 ΤΑΝΚ, ΦΙΡΑΒΛΟΥΣ Κατιούσα, Στρατηγού Βασιλεύσκη, Κόνιε, Φραγκασόφσκη, Ζούκοφ. Γι' αυτό φτάσανε πρώτοι στο Βερολίνο και το ισοπεδώσανε. Και πήγε η κόκκινη σημαία απάνω. Αυτό να το μάθει καλά-καλά ή να το διαβάσει καλά-καλά, να το μπει μια και καλά στο κεφάλι του. Από σπούκιος που. Από σπού και ως που. Ο Σάμιος είναι πάοκ. Ο Σαμιώτης ο. Ποιος ο. Αφιάς. Ο, ο αφιάς γιατί είναι πάοκ. Ο, ο σπούκιος που. Δηλαδή από σπούκιος που. Είπε κανείς εγώ... ότι είναι πάοκ. Το λέει, ναι, το λέει και το δηλώνει. Λοιπόν, ή, ή παρετείτε από αυτό, ή εγώ πάω να είμαι πάοκ. Πάω, εσύ. Και δεν το ξέρει ότι είναι πάοκ. Όχι, παιδί, ο παιδί ο... μου, αφιάς είναι ότι τύχει. Άμα τύχει να έχει πάοκτζί στο παράθυρο, θα είναι πάοκ. Αν τύχει να έχει βάζολο, θα είναι βάζελος. Παίρνουμε τηλέφωνο εδώ από μια κριτική περιοχή. Κόνιτσα λέγεται, αν το ξέρει. Κόνιτσα, έχει ωραίε ναι, ναι. εκεί. Ε, έλα εδώ να φτιάξουμε μόνιμα. Θεάτσε τι έχει θηρόπιτε. Άμα δεν φάει πει τυχαία, άστα να πάρω τα υπόλοιπα. Άστα. <laughs> λοιπόν, να σου πω λίγο. Ε, εδώ που λέει τώρα που αφόρησε το πρωθυπουργό μα, ρε. Πώ το λένε Αμβρόσιο, πώ το ο αυτό ο τραγούδο. Ο, ο, ο Αμβρόσιο. Αυτά τα παράδεκτα. Πού ζούμε, πού ζούμε. Ότι το 2020 ασχολούνται κάποιοι στα σοβαρά με τον Αμβρόσιο, <laughs> δεν το λε ότι ο Μεσαίωνα είναι τρεντ. Ακούτ, <laughs> Να βγει επίσημη η εκκλησία, μου λέει τώρα εδώ ο συνάδελφο που δουλεύουμε κιόλα. Είμαστε πάνω σε μια ταράτα, ηλιακάδα. Άστα να πάνε και πήγαμε. Τι κάνετε, Μονώσει. Μονώσει, ναι, μονώσει. Αν ενδιαφέρομαι να βάλω ένα ασφαλτόπανο, έχω ένα ναό που μπάζει. Μπάζει πολύ. πολύ. Δεν είναι υγρασία το πρόβλημα. Δεν είναι υγρασία. Θέλω να κάνω μια στεγανοποίηση τη πίστεω, αν γίνεται. Θα <laughs> κάνουμε από όλα, όπω το λέει. Να σου πω λίγο. Το θέμα είναι, λέω, λέει το άστο να βγει ο επίσημο τη εκκλησία και να πει ότι ο δεν στέκειρε παιδί με αυτά που λέει. Είναι τώρα να φορεί τον πρωθυπουργό. Και του λέω του Τάσο, άμα βγει και πει, φοβάται μήπω ο Αμβρόσιο αφορήσει και τον επίσημο τη Εκκλησίας Κατάλαβε, έχουμε θέματα εδώ σοβαρά τώρα. Έχουμε και τον ήλιο από πάνταλάκι. αλλά και Λοιπόν, τα χαιρετίζουμε τα έχει εδώ και αυτό φίλο μα τον Τάσο. Γεια σου, Τάσο. Καλό ασφαλτόστρωμα, ασφαλτόπανο εκεί. Στραβάει ακού, λέω, να βάλουμε ασφαλτόπανο σε ένα ναό. Καλό ασφαλτόπανο είσαι και εσύ, Τάσο. Καλό ασφαλτόπανο είσαι, Έχουμε τον πρώτο μη χριστιανό ορθόδοξο προσφυπουργό. <χει χει> Ακούσεις και θα βγεις καθόλου πίτσες μπλε όχι ε? Πίτσες πότε παιδί μου αφού απογορεύετε. Λόγω ούτε καλοκαίρι καθόλου. Θα... Κάτσε να δούμε γιατί με το 40% <σχει> βλέπω ο αφορισμός να πουλάει περισσότερο. <σχει> πιο πέρα από την Κόνιτσα και λίγο πιο κάτω στο πήλαιο είναι το χωριό Σταγιάτες. Ένα μικρό χωριό, παράδεισος. Στην πορταριά, εκεί πιο πέρα. ανήκει στο Δημοβόλου. Οι κάτοικοι αγωνίζονται το τελευταίο χρονικό διάστημα για το νερό. Εκεί υπάρχει μια κρύα βρύση, όπω λέγεται, καταλαβαίνετε. Πράσινο, πύλιο, νερό, τι σημαίνει αυτό. Και υπάρχει 400 και χρόνια αυτή η βρύση. Ε, και υπάρχουν και τα κοράκια από πάνω που θέλουν να πάρουν το νερό, να το ιδιωτικοποιήσουν, να κάνουν διάφορα. Οι κάτοικοι, λοιπόν, εκεί αντιστέκονται. Μαζί τους είναι και ο Αλκίνο Ιωαννίδη, ο τραγουδιστή, γιατί στην περιοχή, τραγουδοποιό, πολύ μεγάλο καλλιτέχνη. Και εκεί πιο κάτω είναι και ο Δήμαρχος του Βόλου, ο Μπέος. Πάθανε μια λέξη να λένε «φουράνια και διοξίνες». Μα φουράνια και διοξίνες είναι οι ίδιοι αυτοί. Κοπριές. Σε ένα όμορφο χωριό του πιλίου που δυστυχώς κατοικούνε 30-40 οικογένειες στο πολύ, από τις 140 που είναι στο σύνολο και ονομάζονται σταγιάτες, που έχουν γεμίσει σε καμιά δεκαριά σημεία μαύρες σημαίες κάνουν ανακοινώσει, δεν έχουν πληρώσει ποτέ νερό κάναν κατάληψη στο κοινοτικό κτίριο που ανήκει στους πολίτες και στο Δήμο έχουν καταστρέψει τουλάχιστον 15 με 20 φορές τους χλωριωτέ που είμαστε υποχρωμένοι για να προστατεύουμε την υγεία του κόσμου λειτουργούν αυθαίρετα τελείως και έχουν και ένα μαλάκα που λέγεται Αλκίνος του συμπαραστέκεται, λέει επάγγελμα τραγουδιστής. Τι τραγουδάει δεν ξέρουμε όμως. Κανεί δεν ξέρει τι τραγουδάει ο Αλκίνος Ιωαννίδη προ Θεού. Είναι και άγνωστο, παντελώ άγνωστο και μην πούμε και ατάλλαντο. Ο Αλκίνος Ιωαννίδη, όλα αυτά τα είπε ο ταλαντούχος, ταλάντουχος με ήθος που εκπέμπεται από μακριά. Αχιλιάς ηλιά υποδείξει, διότι δεν προ τα Πέρα το γαλάζιο κύμα, το γαλάζιο νοουρανό Μια μανούλα περιμένει χρόνια το αναρτήδο Μια μανούλα περιμένει χρόνια το Πέρα από το γαλάζιο κύμα, το γαλάζιο ουρανό. Τι δεν συνεμορφώθει προ τα συποδίσει. Διότι δεν σύνεθει προ τα σιπωδεί. Χρόνος μπαίνει χρόνος Βγαίνει μες στο σύρμα Περπατώ Θα περάσουν μαύρες μέρες Δίχως να σε ξαναειδώ Θα περάσουν μαύρες μέρες Δίχως να σε ξαναειδώ Χρόνος μπαίνει Χρόνος βγαίνει Μες στο σύρμα Περπατώ Αυτά λοιπόν με τη φωνή του Αλκινού το Σας αποχαιρετούμε Τρίτο μέρος του λαού μα πάει στο μαγκαζίν Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αυρίο Ναι Αποστολή. Έλα. Τι κάνει. Καλά, εσύ. Καλά. Ωραία. Αυτά. Νομίζω ήταν εντάξει. Τα είπαμε και σήμερα. Ναι. Οκ. Okay, Γενικό ε, ε, χρήσιμο τηλεφώνημα, θα έλεγα. Όχι, θέλω να σου πω. Α, τι... ήθελε. Ναι, ναι. Ήμουν, λοιπόν, να σου πω ότι διαβάζω για τι Πανελίνε και σα ακούω και πάντα μου φτιάχνει τη διάθεση με αυτό που Διαβάζει για τι Πανελίνε. Ναι. Τι διαβάζει, πουλάκι μου. Έτσι κι αλλιώ θα περάσετε φέτο όλοι. Χέστο, τι σε νοιάζει. Έτσι νομίζω και Έτσι, Έτσι πως πήγαν τα πράγματα ότι και να γίνει θα περάσεις. Ναι. Μα τι θα κάνεις. Αλλά και να περάσει, Εγώ σου λέω άντε να περάσεις. Ναι. Τι θα το κάνεις. Ναι κι εγώ στο σκέφτομαι ότι θα μπορεί να με ανέβη. Εντάξει, θα δούμε. Τα μεγαλύτερα ταλέντα έχει μαζέψει ο Μισοτάκη στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, δεν είναι κακή, δεν είναι κακό ο Θεία, όσο θα έλεγε. Δηλαδή για φεστιβάλ no. Αθηνών Πιδαύρου, νομίζω είναι οκ okay για φέτο. Η πιο ταιριαστή παράσταση φέτο θα ήταν μια τέτοια. Με μουσική τη Πρωτοψάλτη, αν γράφει, δεν ξέρω. Μπι ε, ε, του Σαβόπουλου, ε, ε, του Νιώνιου. Ε, ε, Με μουσική ε, του Νιώνιου, ε, τώρα όχι δεληβωριά και μαλλκίε. Ναι, έχει και, ξενο... έχει και, από, και από την εξενο... έξω ρε, ταλέντα. Αλλά είναι μαζεμένα πολλά ταλέντα και είναι καλό ο Πρωθυπουργό, είναι καλό άνθρωπο και μιλάει και με του εξωγή είναι πολύ καλό. Και έχει και τον Βορίδι, έχει τον άδενη, έχει όλου αυτού, του δημοσιογράφου του φίλου του, στην αδελφού σου. Καλά είναι. Να σου πω κάτι, εγώ είμαι Σιριζέο, αλλά διαφωνώ με τον αφορισμό του Μιτσοτάκη. Δηλαδή, κάτσε ρε φίλε, θα λένε στην Ελλάδα είναι αφορισμένο ο Καζαντζάκη και ο Μιτσοτάκη. Ε, όχι ρε φίλε. δια μεγέθη, γιατί Εντά, όχι. Κάθε ρε φίλε. Δηλαδή, των δηλαδή, αναλογιών, ο Μιτσοτάκη θα έλεγε πω είναι ο Καζαντζάκη τη εποχή μα. Βέβαια, ο Μιτσοτάκη είναι Καζαντζάκη <laughs> χωρί το καζά. Είναι από Τζάκη και <laughs> Λοιπόν, α σου πω κάνω στα παιδιά μου. Η κόρη μου είναι μικρή σε ένα χρόνο να ψηφίζει γιατί. πως κάνω αλήθεια σου πως κάνω. Πώς. Μου ζητάει 5 ευρώ, Ξηλα, αγάπη μου Μητσοτάκης, δεν υπάρχουν 5 ευρώ. Πέρσι με τον Τζίπρα δεν έπαιρνες. Τώρα με το μισοτάκι δεν υπάρχουν 5 ευρώ. Ωραία, τα Έ, παιδιά. <laughs> εσύ έχεις παιδιά, ναι Μπορείς να μιλήσεις την Αποστόλη Εγώ είμαι Αποστόλης ε, Αποστόλη καθώς σας ευχαριστώ που βάζεις το Και γέραμε αρκετά Αν μπορείς βάζε και το Μπελατσιάο καμιά φορά Του σκιάο Σταμανιά να Ο Let me just say. 26. Λοιπόν, τώρα 26 χρονών και βρίζει άστα. Καλώνω. Λοιπόν, πολύ ωραία κοπέλα, πολύ ωραία κοπέλα. Λοιπόν, να σου πω κάτι, λαμμόγιο. Καταρχήσω να πει το φλεβάρη. Το στόχα το φλεβάρι ότι θα γίνει η σωρία με το 7. Είναι 1 δισεκατομμύρια μέσα. Τώρα μετά από δύο μήνε. Λοιπόν, σήμερα χωρί καμία πλάκα, έξι ώρα βγήκα για δουλειά. Είναι ώρα μία και 42 και έχω κάνει 30 ευρώ ίσπραξη. Να τα 30 ευρώ με το κάμμα το παθεμάζεται ούτε αξιοφυσικό να σου. Συπρασαλέτε και θα κλέτε. Οκ, yeah. okay, λέμε. Yeah. Κάθε φορά που yeah. το λέμε γιατί θυμόμαστε. Εγώ δεν περιμένω να πόσο και εσά. Μα Παναγία, χαμογελάω τώρα. το, το που μιλάει. ακόμα και σένα, σε αυτά όλα που μιλάμε και όλα πολύ και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και χαμογελάω, ρε ν, μια. Δηλαδή αυτά που σκέφτομαι τα α πούμε, γιατί τα λέω έξω και εγώ και μόνο και πολλοί άλλοι που τηλέφωνο ένα... ναι. το δηλαδή, δηλαδή, καμιά όλα... μάλα. Υπάς, <σίλιο> εγώ. Ε? Δεν τραβάς καμιά μακρύ. Κι αλλογώ; Ο καλατσιγαράκι Λάθος Λοιπόν.